ΛΟΑΔΑ 101,5 FM στέρεο Δεν μπορείς να περιμένεις κάτι από τον κατακριτή σου Είσαι σκλάβος του και άλλα ελληνικά εργάμματα να χρησιμοποιήσουν. Τι άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουνε, Πούσημο να, να σα βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάρτι του καροτσάκι με το χέρι σου έμπλεκ να το πετάξετε στην ψητάλια. Στα παπάρια του τι έγινε στην Ελλάδα. Ε, είναι νόμο αυτού του κράτους. Αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας. Μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοδυναμωθούν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλεις. Γέλα πάρτι. Γέλα σου λέω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 δεν μπορείς να περιμένει κάτι από τον κατακτητή σου. Είσαι σκλάβο του, είσαι σκλάβο του, είσαι σκλάβο του, είσαι σκλάβο του. <συρίζει> Στον τοίχο με τον Γιάννη Λαζάρου. Κυρίες μου και κύριοι, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε στο ράδιο Άρτα. Κυρίες μου και κύριοι, είμαστε εδώ θα... για τους φίλους του ιερού Ιντερνεδίου, διότι στους αέριδες έχουμε πρόβλημα. Δεν, αν παρελπίδα ακούει φίλο φίλος αυτόν αέρα, μας πάρει ένα τηλέφωνο να ξέρουμε ότι ακουγόμαστε και στον αέρα στο 2681 4060 στο γνωστό τηλέφωνο εμείς μεταξύ για τους φίλους μας εδώ που στέλνουμε τους χαιρετισμού στην Κουζάνη, στο ράδιο Aetot στους φίλους Κοζανιώτες στον Κώστα, στον FM στην Κύπρο και στους άλλους φίλους που ακούνε μέσω γερού Ιντερνεδίου λοιπόν αν αν και εσείς έχετε πρόβλημα και δεν ακούτε αν δεν ακούτε και εσείς πάρτε να Λίγο πολλές Ελληνί μου Στον τοίχο θα τα τσαμπονίξουμε και σήμερα Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι Και όπως είπαμε εσείς 2681 4060 η <Συξελίδι> <Συξελίδι> Ιντερνέδιον Εργάζεστε σήμερα <Συξελίδι> <Συξελίδι> Κυρία μου και κυριέ μου Ανασχηματισμένε μου, μου Επό που λες ε, Δεν ξέρω για σένα Προσωπικώς ε, Εισήχασα δηλαδή Γιατί ήξερα ότι όλο Έμαθα, όχι ήξερα, έμαθα Όπως ομολόγησε ο ίδιος yeah. Ότι ο φίλος μου ο Στουρνάρας Όλο αυτόν τον καιρό θρεφόταν καλά Γιατί του αρέσει πολύ το Σούσι hey, Οπότε μαθαίνοντας και αυτή την πληροφορία από τον Αγνό Πατριώτη, ο οποίος ετοιμάζεται για την τράπεζα, όπως λέγαμε. Χωρίστε παρακαλώ. <Ρίξε> Έλα. <Ρίξε> ναι, έπρεπε. <έτσι. Ρίξε> Κάνει <Ρίξε> <Ρίξε> <οι> διακοπές αυτών αέρα, αν <Ρίξε> έχει σύντερνε το ακούγεται μέσω υδερ, αλλά ας το και το ράδιο, αν επανέλθει, κάνε μονα τηλέφωνο του επανέλθει. Mm. Να σε καλά, να σε καλά. Mm. Λοιπόν, όπως είπαμε, οι φίλοι δεν μας ακούνε στον αέρα, ανησυχήσανε. Μήπως μας έκατσε βαρύ το σούσι, <Ρι> αλλά μέσω ιντερνεδίου <Ρι> <Ρι> ακουγόμεθα. Λοιπόν e-raidio, radio Από, e -radio. Oh oh για να δω, ναι. live e E-Radio Βρίσκεται το ράδιο, Άρτα πατάτε Clanx, πλαιεί και παίζει. Ορίστε, δεν αφηγόμαστε. Αχ, πράγμα, να σου πω. Κάνε μόνο τηλέφωνο μόνο που φτάσει εκεί, γιατί εγώ κάνω. Λέω, ακούγω από την Καλή επιτυχία να έχετε εκεί που θα πάτε Μπάς και το διορθώστε το πρόβλημα Λοιπόν που λες Ελληνί μου Τι σου έλεγα ησύχασα τώρα που έμαθα ότι Ο φίλος μου Ο Στουρνάρας Θρεφόταν με σούσι Ομο, ξέρεις τώρα το Σούσι Μουσική ξέρω αν τα αρέσουν Και άλλα ομάτους το χναρά. αλλά Τέλος πάντων, ε, αυτό έχει σημασία Κυρία μου και κυρία μου Μουσική Πάντως, ε, ρε, ε, Αντώνη, ρε Αντώνη εσύ είσαι κουλιτάρι Είσαι φιλαράκι, είσαι γείτορα Είσαι ηγέτης ρε παιδάκι λοιπόν, προχτές ρε Αντώνη Δεν μας έλεγες ότι Είχε έρθει ανάκαμψη Είχε έρθει το τέτοιο άλλο Είχε βγει εδώ στον κόμβο και στο συμβούλιο, Α, στο υπουργικό συμβούλιο, έγινε υπουργικό συμβούλιο με υπουργούς, μουρρύδες και Τους είπε ότι η ανάκαμψη έχει αρχίσει. Έλα, μη μας λε τέτοια. <Σ unsure> ναι, καλά, τε, ότι τι... <Σ Pretty unusual> Kenten, Έχει αρχίσει η ανάκαμψη. <Wiu -N> Εδώ μιλάμε όλοι, πάμε στην ευτυχία <W -N> Δεν έχει αρχίσει η ανάκαμψη. <W -N> Έλα, η ροή ακούει κανένας... Πάρτε ένα 2 2-81-4060 να τουλάχιστον να ξέρουμε ότι μας ακούτε από το ιερό Ιντερνέδιο 2-81-4060 Μην τσαφουνάμε εδώ να βάμε και γαβγίζουμε εκτός από τον τοίχο και τζάπα ορίστε Αχα, ακουγόμαστε Ακουγόμαστε αυτό το ισχέριο Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να είναι καλά ο Άγιος Πάντω ο φίλος ιντερνεδιακό τηλεακροατής Που πήρε Ιντερνοακροατής Που πήρε τηλέφωνο Είπε αφού είναι λάτρες της ιαπωνικής κουζίνας Και του Σκολτούρας Ο φίλος μας Σαμαράς Ο Στουρνάρας sorry Δεν κάνει και κανένα χαρακτήρι να ησυχάσουμε Έλα μου Αλλά Ελληνί μου Ελληνί μου μην μου ανησυχείτε Ο φίλος μας ο Στουρνάρας Έχρησε νέο Λεωνίδα Το Γκέκα το Χαρδούβαλο Ο Γκέκας ο Χαρδαμπούμπαλος Πώς τον λένε Σύμφωνα με το Γιάννη το Στουρνάρα, Που του αρέσει το Σούσι το Μο, Θα φυλάξει θερμοπύλες Άιντε ωρε Χαρδούβαλε Να σε δω ντυμένο Λεωνίδα Έλα παρακαλώ Ακουγόμαστε Κατερίνη. Κατερίνη, γεια σου Κατερίνη Να σου πω Πως το λένε εκεί τα γλυκά που έκανε εκεί στο... Μπράβο ναι ρε Είναι ακόμα εκεί πα, πα, πα, πα, πα, Να σε καλά Κατερίνη Καλή σου μέρα Καλή σου μέρα Νιώθω πιο ευτυχής που εκεί ο Μπόδας Ο φίλος μου κάνει ακόμη γλυκά στην Κατερίνη πα, πα, πα. Να είστε καλά ωρε Κατερίνη μου, Μας δώσατε κουράγιο Αφού κάνε τα κόμματα ωραία εκεί τα γλυκά Λοιπόν που λες ε, να δω το χαρδούμπαλο Όπως τον λένε τον γκέκα το χαρδούμπαλο Το χαρδαλούμπα ντυμένο Λεωνίδα Και να φωνάζει η Σπάρτα ωραία Και να κάνω χαρακύριδ μεγάλε Αλήθεια σου λέω τώρα Δεν αντέχετε η μαλακία τους δικέμου; μου Όχ τι είπα Ουι ουι ουι Λοιπόν τι είπα λοιπόν και, αλλά όμως θα του λείψει πάρα πολύ ο, ο, ο Σταϊκούγας του, του γνάγα διότι την ώρα που έτρωγε αυτό το σούσι του ο, ο Σταϊκούγας, ο σκοκορετσοφάγος έτρωγε τα σοφλάκια του κοτοσουβλιά καταλαβαίνεις να πούμε ο λίγδα το Υπουργείο γεια σου Σταϊκούγα έτρωγε σουβλάκια, καλαμάκια έτρωγε σαν Σταϊκούγα Τώρα μεγάλε να σου πω κάτι. Εμείς λέμε τις παπαριές μας από εδώ, αλλά αυτούς ψήφισες, έτσι. Έλα, μη μου στεναχωριές τώρα, ορίστε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έκλεισε από άρτα σε Κατερίνη ένας φίλος πήρε τηλέφωνο. Στείλτε καμιά τουλούμπα Να τη φάμε να, να, να γλυκαθεί ο ίνες μας Όχι για κανέναν τις άλλες αυτές Στείλτε τις στο Στουρνάρα και στο, στο Χαρδαλούπα Ξέρετε Παρακαλώ <Στυξελίδι> Γεια σου ωρε <ωραίος, Στυξελίδι> Κώστα <σιλέ. Στυξελίδι> Μακεδόνα Άρε Μακεδονία Έγινε αγόρι μου έγινε <Στυξελίδι> Γεια σου ωρε <ωραίος, Στυξελίδι> Κώστα Καλημέρα ωρε Κώστα Μακεδόνα Γεια σου ωρε Κώστα, γεια σου Μακεδονία Άρε Μακεδονία Της όμιλη, της όμιλη Αλλά και εσύ ρε Μακεδονία yeah. Με συγχωρείς ρε Μακεδονία yeah. Άρα, παιδε, δηλαδή ε, Έμεινες εκεί με τον Παύλο Νομίζεις ότι υπάρχουν και άλλοι Παυλομελάδες yeah. Ε εσύ το έχεις, την έχεις, την έλα, <Bruno> έλα... Μακεδονία, κάνε κάτι να τους σπρώξουμε ρε βουλάκι, μου πεις πού να τους σπρώξουμε. Είναι τιμάς με άλλη για καρέκλα, αλλά κυρία μου, ο Λεωνίδας ο Χαρδαλούπας δικαιού! μου, ο Γκέκας ο Χαρδαλούπας ο νέος Λεωνίδας, και ο Σταϊκούχας με τα σουβλάκια του. Άιντε και, και ο Στουρνάρας με το σούσι του Έλα ρε, με το σούσι Α yeah. τα σούσια του Στουρνάρα yeah. Την ώρα λοιπόν που ε, Πήγαινε ο νέο Λεωνίδας Στις Θερμοπύλες Να παραλάβει εκεί από τον προηγούμενο Λεωνίδα Οι καθαρίστριε, Οι οποίες καθημερινώς τρώνε το ξύλο της αρκούδας Φάγαν άλλο ένα χέρι ξύλο γιατί Γιατί και ο προηγούμενος ο Λεωνίδας, Και ο τωρινός ο Λεωνίδας, Ο Χαρδαλούπας Λοιπόν, στα παλαιότερα των υποδημάτων Τους γράφουν ε, ε, Τις αποφάσεις της δικαιοσύνης Όπου δικαιωθήκαν σε πρώτο βαθμό ε, ε, ε, Η δικαιοσύνη απέρριψε ε, ε, Τα του Υπουργείου Και πρέπει να επαναπροσλάβει Τις καθαρίστρες Γι' αυτό, Ελληνί μου Και ο Ο, ο, ο, ο, ο, ο, ο Φιλέλλην, ο σύμμαχός σου, ο άνθρωπός σου, ο Τόμψεν, ο Τόμψεν μωρέ, ανησύχησε με τις αποφάσεις της ε, ελληνικής δικαιοσύνης διότι, δεν σου λέει ο άνθρωπος, δεν μπορούμε ρε απικία να αποφασίζουμε εμείς, να μας είμαστε διέλογοι καθαρίστριες και οι υπάλληλοι, δημόσιοι, ιδιωτικοί, όλοι, όλοι, και να βγαίνει η ελληνική δικαιοσύνη, πιάσε είσαι συμπορή, και να λες ότι ε, ξαναπάρτους πίσω. Τι είπες Μωρή δικαιοσύνη, είπε ο Thompson. Και οι εκατοντάδες χιλιάδες παλαμακιστές που ψήφισαν για την ενετριοπή την προηγούμενη προ-προηγούμενη εβδομάδα αλλά και έστειλαν μήνυμα στους Σαμαροβενιζελοκουρέλιδες Λοιπόν, μακίζουν, ή κάνουν ο λάθος Δεν παλαμακίζουν Λοιπόν που λες. Τώρα δικαί μου Πρόσεξε από εδώ και πέρα αν μιλήσεις πριν αναλάβει ο, ο Κικίλιας ε, λοιπόν θα τρώσει ξύλο από τα παιδιά του Γιατί ο Κικίλιας Αναλαμβάνοντας την ελληνική Ναι την ελληνική Σφαλιάρα πως να την πούμε, Μας είπε ότι οι Έλληνες αστυνομικοί Είναι γη και οι Ελληνίδες αστυνομικοί Είναι σκόρες μας Οχ! Προσέξτε μην γίνετε αιμομίκτες Λοιπόν Ναι είναι γη μα και τα παιδιά μας μωρέ, Και οι Ελληνίδε αστυνομικοί Είναι να τι κάνουμε καμιά πρίκα, να τι παντρέψουμε τι κοπέλε, Μπας και γλιτώσουμε. Είναι μεγάλη του τιμή του Κικίλεω, όπου πιστεύει στη φυσική συνέχεια και εγώ πιστεύω σε έναν Θεό, πατέρα, παντοκράτορα, ποιητή, ουρανού και γης, ορατώνεται πάντων και οράτων και ει έναν κύριο νησού Χριστόν των Ιών του Θεού, τον Μονογρή, τον εκ Τον εκ έλα, τον εκ τον εκ Τέλο πάντων, βαράτε με και ασκλέω. Θα διεδεχθεί, μας είπε ο Κικίλιας, έναν πολύ επιτυχημένο υπουργό. Να αυτά ακούς. Μπορείστε. Μπράβο, τηλεακροατή. Οι ψηφοφόροι δεν παλαμακίζουν, παμαλακίζουν. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Έχει φτάσει η ώρα, τηλεακροατή μου, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε κιόλας πίσω από το δαχτυλό μας. Οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. Λέγονται εδώ και αλλά πρέπει να λέγονται Τι σημαίνει τώρα να πούμε Θα τρώσει ξύλο από τον Κικίλια Γιατί διαδέχτηκε ένα πολύ επιτυχημένο Καραφλό Ένα πραγματικά ηλίθιο Έτσι δένδια Πολύ δένδια Και θα συνεχίσει να τρως ξύλο τώρα από τον Κικίλια Κατάλαβες Θα συνεχίζει να σε σκίζει ο βορείδη Όπως έσκυζε μέχρι προχτές Το φασιστοειδές ε, Ελληνοφανές άδωνη, Αλλά τώρα δικαί Με την που έχεις παρά το πρωθυπουργό την βούλτεψη, όλα θα πάνε καλά. Όλα καλά, όλα ανθυρά, σουρελά, ουρελά, σου ουρελά. Η κατάσταση είναι για, για τρέλα. Ε, χθες βράδυ έκατσα να δω τον λαϊκό διασκεδαστή επαναστάτη της Ελλάδας, τον κύριο Λαζόπουλ. Πραγματικά ο άνθρωπος δίνει ρέστα προκειμένου να υποστηρίξει τις θέσεις του και κάποια στιγμή αναφερόμενο στη χρυσή αυγή και σε διάφορα, είπε τους παλαμακιστές του και στον ελληνικό λαό ότι η βία δεν είναι λύση έτσι είπε ο κύριος Λαζόπουλος κύριε Λαζόπουλε μου η βία δεν είναι λύση για τους χορτασμένους κάποιος που πεθαίνει που τον σφάζουν ε, λέει σκέφτεται και κάποια στιγμή πεθαίνω που πεθαίνω γιατί να πεθάνω ειρηνικά ας πεθάνω βία. δηλαδή η βία μεγάλη. Που Ασκείται από αυτού δεν είναι βία. Βρελάκι, είσαι πανέξυπνο παιδί, επιτυχημένο, επιτυχημένο παιδί. Πώ θέλει τώρα, εντάξει, σε παλαμακίζουν, κάνουν την επανάστασή του μαζί σου χιλιάδε παλαμακιστέ, αλλά η βία δεν είναι λύση. Είναι λύση μόνο για αυτού που κυβερνάνε, έτσι δεν είναι. Και μένα που με σφάζουν και είμαι σίγουρα σφαγμένο, μπορεί μη μου περάσει. Δηλαδή, φροντίζει και εσύ, μη μου περάσει από το μυαλό. Με σφάζουν που με σφάζουν. Μην με σφάζουν. Μπα στο διάλογο και το ειρηνικό σφάξιμο. Λέμε ρελάκι τώρα, παιδί. Είσαι παιδί τώρα. Πανέξυπνο παιδί να πούμε και παναστατικό. Πολύ παναστατικό, παιδί. Κατάλαβες Η λύση. Η βία δεν είναι λύση. Μα ή πολλάκι. Και. Απελπισμένοι εμείς που πληρώνουμε και νερίτ Και όλες τις μαλακίες που μας βάζουν χρόνια of... Τα μίσταρνα όργανα της εξουσίας yeah. Είπαμε να αλλάξουμε κανάλι και πέσαμε πάνω στη φαμαγιού. Yeah. Δώσε Φαμαγγιούλ yeah. Δώσε τον άλλο πως του λένε yeah. Μας έχουν ζουρλάνει yeah. Αυτή δεν είναι δικτατορία μεγάλε Παραλαμβάνω υπουργείο από ένα συναγωνιστή από yeah. ένας φασίστας να στο άλλο να Αναφέρομαι στο, στο ελινοφανές καρτούν άδωνη ε, παρα ε, όταν ο, το ελινοφανές φασιστοειδές βορίδης παρέλαβε απο το άλλο ελινοφανές καρτούν Παραλαμβάνω είπε ένα Υπουργείο από ένα συναγωνιστή. Αυτοί τώρα είναι συναγωνιστές. Έτσι, απλά μεταφέρουμε τις δηλώσεις. Ε? Θα μου πεις είπαμε ξεκινάμε με τις παπαριές ψάχνοντας να βρούμε μία είδηση όπως αυτές που, ε, που είπαμε χθες όπου δύο εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ε, τετραγωνικά στρέμματα δύο εκατομμύρια εκατοχιλιάδες στρέμματα είναι προς διάθεση μόνο παραποταμίως και παραλιμνίως από τον κύριο Ταϊπέδη και όπως πολύ σωστά παρατήρησε ένας φίλος τηλεακροατής αυτό δεν έχει συμβεί σε κανένα μια κατοχή στην Ελλάδα ορίστε Έλα Γιάννη. Να σε ρωτήσω κάτι από που με από internet ή από αέρα. Ah, hello, No colors anymore I want them to turn black I see the clothes When yeah, yeah. I dress in their summer clothes I have to turn my head off Till Finish my darkness goes Yeah Yeah, yeah. <laughs> Ναι ρε παιδί μου, είναι, είναι η νόμη του Ναι Είναι άλλο παιδί, ναι, θα σου πω τώρα Λέρα, Ναι Λέρα. Έλα, γεια, γεια σου Γιαννάκη, μου Θα σε φωνάζω, πως θα σε φωνάζω Ο Γιαννάκη στο δελφίνι Ξέρω εγώ, λοιπόν, να σου πω ρε φίλε Είπαμε οι νόμοι δε, Δεν ενδιαφέρεται κανένας για αυτόν που αποκαλείται Έλληνα Πρέπει να αλλάξει ταυτότητα Ξέχασε πριν 2-3 χρόνια που πηγαίνανε Στο, στο νοσοκομείο στα Γιάννη Και δηλώναν Αλβανίοι Έλληνες Για να τους κάνουνε, Για να έχουν περίθαλψη που ήταν ανασφάλιστοι Τι, ή, Καλά δηλαδή Έχεις την απέτηση εσύ να έχεις τα ίδια δικαιώματα Με τον Πακιστανό στην Ελλάδα Πλάκα κάνεις τώρα Τώρα μπορεί να ακούγεται αυτό Ξέρει τώρα οι προοδευτικού μπε, μπορεί να το, να το πάρουν ρατσιστικό, αλλά δεν είναι. Δεν έχει τα ίδια δικαιώματα. Δεν έχει τα ίδια δικαιώματα. Ξε, σου λέω και μάλιστα ξέρω ε, περίπτωση ανθρώπου ο οποίος έκανε αλβανικά χαρτιά με αλβανικό όνομα για να, και έκανε εγχείρηση στο Πανεπιστήμιο του Ιωαννίνων. Εδώ, Ελινάρα. Ελινάρα σου λέω, δεν είχε άνθρωπο. Μπορεί να έχει τα ίδια δικαιώματα εσύ τώρα, αφού δουλεύει για σένα το τσακαλότο το προοδευτικό. Το τσακαλότο. Έχεις το τσακαλότο, έχεις τόσα προοδευτικά. Ρε δε μου τώρα να πούμε, παράλαβε το ένα, είπαμε φασιστό. απ' από το άλλο, του Συναγωνιστής Γεια σου, συναγωνιστή Βορύδη. Κυρία μου και κύριε μου, ε, ο κύριο Τσίπηρα μα είχε πει ότι μην πάρει καμιά απόφαση ο Αντώνη για την τράπεζα και βάλει όποιον γουστάρι. Η απόφαση ήταν η λυμένη και... Ε, προεδράρα θα είναι ο Γιαννάκης ο τουρνάρα, θα βογγίξει στο Σούσι η τράπεζα Ώρα τη Σούσι που έχει να πέσει εκεί Και θα είναι για έξι χρόνια πρόεδρο της τραπέζης της Ελλάδος Οπότε λοιπόν θα το μάθει αυτό από το Βερολίνο Διότι έχει συνάντηση με τον με το προϊστάμενο, το αφεντικό του, το Σόιμπλε Αλέξη, Αλέξη. Έλα ρε Αλέξη Θα κάνεις καμία αντίσταση Όχι ηλεκτρική αντίσταση Βάζεις καμία ψιστιαίρα <Τι> Λέμε ρε παιδί μου <Τι> Πάγκαλος μεγάλε πάγκαλε Λάθος το μαζί τα φάγαμε Είπε ο παγκαλάρας Μαζί τα τρώμε ακόμη αβέρτα Ναι απλά έχεις απόλυτο δίκιο Απλά ε, ε, θα λες Πλην ε, μαλάκιδον Έτσι δεν ονομάζετε τους τίμιους ανθρώπους Εσείς που τα τρώτε ακόμη έχει δίκιο απόλυτο ο Πάγκαλος... Μαζί ακόμη τα τρώμε αβέρτα... Πλην μαλάκιδων... Πως είχε πει και να πούμε και ο Μέγας εκεί... Ο Αλέξανδρος που έκανε το τέτοιο... Πλην λαγκεδαιμονίων... Μπράβο... Έτσι λοιπόν... Πλην μαλάκιδων... Διότι πραγματικά... Έχεις δίκιο ότι τα τρώμε ακόμη αβέρτα... Τρώνε τον Άμπακο... Τον Άμπακο... Και για τα, τα, τα τελευταία 20 δις που έρχονται... Για δίθεν έσπα, βάλανε στα Υπουργεία. Τους μακελάριδες, κυβέρνηση Σιμίτη, Κουκουλόπουλους και άλλους για να διαχειριστούν τους μακελάριδες της αγροτιάς μεγάλε. <Τι> Διότι αν έχεις καμιά αντίρρηση για το ποιος μακέλεψε τον αγρότη πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουμε αλλά νομίζω ότι το σάλιο μου θα χαλάσω. <Τι> κυρία μου, κυρία μου το πό πω, πω η Δημάρ η Διμάρ, που συγκυβέρνησε με την κατοχική κυβέρνηση Πήγε χτες το δίστομο Και να τα στεφάνια δεν έχουν τσίπα πάνω τους. Και το θέμα είναι που είναι κάμερα Διότι ο μαλακό μαλακοπηλάτο ψηφοκουβαλητής Θα με δει στην κάμερα Είναι και αριστερός θα με ψηφίσει Και μίλησαν για συστράτευση ενάντια στο ναζισμό Για τις γερμανικές αποζημίωσεις Ποιοι οι ρημαδιώτε Στο χώρο αυτό μεγάλε Δεν είναι ούτε ένας πεπλανημένο. Είναι όλοι για ίδιον όφελος Δηλαδή λες ρε παιδί μου Ότι στο κουκουέ, ξέπεσε και κανένας Που ξέσα από τα παλιά Στο χώρο αυτόν δεν υπάρχει Χαζοχαρούμενος Είναι για ίδιον όφελος όλοι Και πήγανε αυτοί που στηρίξαν Τα μνημόνια που ξεκίνησε το σφάξιμο Που τα ψηφίσαν όλα Και μίλαγαν στους διστομιώτε Για να να κάνω συστράτευση ενάντια στο ναζισμό και για τις γερμανικές αποζημιώσεις και σκέφτομαι εκείνον τον άνθρωπο που λέγεται τον Αργύρη τον Αργύρη του Διστόμου τον ξέρουμε όλοι, τους αγώνες που έκανε χρόνια, που ήταν παιδάκι που ήταν παρών στη σφαγή και η γιαγιά του τον έχει αγκαλιά όποιος θέλει έχω αφιέρωμα στο ραδιολόγο, στο blog στον αργή για τον αργύριο του Διστόμου και για το δίστομο μπορεί να μπει να τα διαβάσει. Σκέφτομαι λοιπόν αυτού του ανθρώπου, Κάποια στιγμή. Σκέφτομαι άλλου που θα γυρνάνε στου τάφου του και δεν μπορούν να βγουν να τραβήξουν μια σφαλιάρα σε αυτά τα σούργελα, σε αυτά τα δίποδα, στα πουλημένα τομάρια τα οποία δεν οροδούν φρόδενό ε, για να εξασφαλίσουν την κολάρα του. Να το λέμε έτσι, Ελληνάρα μου. Είναι απλά αληθινά ελληνικά για να εξασφαλίσουν. Την τομαροκολάρα τους Τίποτα άλλο Κι όμως κυρία μου και κυρία μου Απαπαλαχτάρισα κι εγώ που είδα την είδη Ξύπνησε ο κουτσούμπας Βγήκαν οι αρκούδες από τη χημερία ανάρκη Και είπε το φοβερό Τιμωρήστε τους πολιτικούς απογόνους των ναζί Ρε κουτσούμπα Ρε κουτσούμπα ρέκο κουέ, Ρε κουκουέ, ρε κουκουέ. <Ρε> <Ρε> Μάλιστα Τιμωρήστε τους πολιτικούς απογόνους των ναζί Άαα Αχ, δεν μπορώ όταν, όταν με παίρνει αριστερά παραμάζω με μεγάλη τρελαίνω. Αλέξη προς I want new deal. Θέλει new deal Αλέξης. Wow, new deal. Γεια. Ορίστε, χαίρετε. Ένας φίλος εδώ ότι πενθούνται στο δίστομο Δεν σημαίνει ότι επειδή καταπίνουν τις μαλακίες που λέει εκεί ο κάθε πολιτικάντης τη ρημάδ Δεν έχουν το πένθος τους και δεν τους πλακώσανε Διότι είναι αυτοί που ήταν στην κυβέρνηση τότε που δεν στείλανε νομική εκπροσώπηση Στη δίκη Ιταλών Γερμανών τα είχαμε πει αυτά Για να μην στεραχωρίσουν τους συμμάχους τους στους Γερμανούς Τι να κάνεις τρε μεγάλη Τι να κάνεις Τι να κάνεις τι να κάνεις, τι να κάνεις. Τι να κάνεις, πάρε σου λέω τώρα μέτρα, μέτρα, μέτρα ε, ψήφους Ψήφους, πήγαν και ψηφίσανε τώρα Πήγαν και ψηφίσανε αυτούς που τα υπογράψαν όλα αυτά Τους πήραν τα σπίτια, της συντάξει τους ξεσκίνησανε Και πήγαν και τους ψηφίσανε Τι θέσεις τώρα να πω, με... Παράλογο, αλλά τώρα με το New ντιλ New ντιλ να πω. Ρε Αλέξη γιατί δεν έβγαλες φωτογραφία με τον Τράγη Γιατί, ούτε με τον Σόιμπλε όταν συναντήθηκες γιατί ρε Αλέξη Bro. Με τους συμμάχους Με αυτούς που θα, θα σε βοηθήσουν Baby. Δεν ε, Λοιπόν η ε, λείπει αυτό το τραγούδι να μην το ξαναβάλεις Μου διαλύει το νευρικό σύστημα Δεν το γουστάρω ρε παιδί μου Λοιπόν πως το λένε αυτό Τι είναι αυτό ναι. ναι το electric war Δεν το θέλω ρε παιδάκι Με αυτούς τους κλούτς και μλούτς Δεν τους γουστάρω ρε παιδί το... Αμα πια Λοιπόν, ναι, ο Αλέξης λοιπόν δεν βγήκε φωτογραφία με τον Τράγκη Σαν να κάνει, σαν να έχει κορόμυλο στο λαιμό. <σχάσ <orchestral> <σχάσια> <Λίτες, σχάσια> α, όχι, λάθος έκανα, Νομίζω ότι είναι το άλλο το τραγουδί Χολύπτη δε... <αλίπι> Εντάξει, καλό είναι, μαρές. αρέσει <σχάσια> Λοιπόν, τι σου έλεγα, έκανε έκθεση ο Διεθνές Νομισματικός Ταμείος Έλα Διεθνές Νομισματικός Ταμείος Έχουμε παιδιά, συγγνώμη που σα ενημερώνω, αλλά ο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο το είπε. Έχουμε 12,5 δι χρηματοδοτικό κενό για το 15 Πού θα τα βρούμε, τώρα τι να σου πω, Να πάρουμε νέα μέτρα, νέε περικοπέ, να διώξουμε κι άλλου ιδιωτικού υπάλληλου. Δεν έχουμε, είναι όλοι διωγμένοι. Ότι θα πάρει δάνειο σίγουρα είναι σίγουρο. Το ότι θα απογράψει νέο μνημόνιο είναι σίγουρο. Το ότι θα πάρω νέα μέτρα είναι σίγουρο. Λοιπόν, επίση. Να ετοιμάζεστε, παιδιά του Δημοσίου, διότι από εκεί θα αρχίσουν πια να κόβουν σπάλα. Αυτή είναι μια σοβαρή είδηση. Α του πανηγυρισμού τώρα και τι χαρούλε, και του επιτυχημένου φασίστε που αλλάζει χέρια το Υπουργείο Υγεία και τα άλλα δηλαδή υποκείμενα εκεί πέρα τα οποία ντύνονται, φοράνε υπουργικά. Εν τω μεταξύ, ο Βορείδη όταν πάει να ορκεστεί, παίρνει και την οικογένεια μαζί. Για αυτή τη Λέγαμε πριν, όταν πάνε να ορκιστούν στη Βουλή, παίρνουν μαζί μαμάδες, μπαμπάδε, πεθερές, παιδιά. Είδα ρε Μαλάκα κανέναν οικοδόμο να πηγαίνει πρώτη μέρα στη δουλειά του και να κουβαλάει την οικογένεια μαζί του. Ρε καραγκιουζάκο τη κοινωνία. Θα μου πει, έχουν ψηφίσει εκατοντάδε χιλιάδε άλλοι καραγκιουζάκοι, οι οποίοι ζούνε τη ζω... Βλέποντα εσένα να πηγαίνει να... Να την πρώτη μέρα στη δουλειά σου με μαμάδε, πεθερέ, με το ταπεράκι που σου έχει το γαλακτομπούρκο η μαμά. Λοιπόν. Σε ψηφίσανε Οπότε λοιπόν μεγάλες ζούνε τη ζωή τους μέσα από σένα Όπως ζούνε τη ζωή τους και με κάθε Ελένη Μενεγάκη Πώς τη λένε να πούμε και άλλα ξέκολα Πού είναι στη Βουλή ή στις τηλεοράσεις γενικώς Ρε πλάκα μας κάνετε Πήγανε να ξεκινήσουν να, να δουλεύουν υποτίθεται Και πήραν και τα παιδιά μαζί να βγάνουν φωτογραφίες Να λε, και... Ε, πήγαν στο ζωολογικό κήπο να, να φωτογραφηθούν με την αρκούδα Και με, το, με τη λεομπάρδαλη <Είλου> Έλα ρε πέρα Ωραε πούσι μου <Είλου> Έλα ρε μου Γιατί ρε δεν μου κάνατε υπουργότη ρε πούσι Ρε γιατί δεν μου την κάνατε Λοιπόν το δεκάμισι ειδής Αυτή είναι η είδηση μεγάλη <Λεσίλου> Χρηματοδοτικό κενό Αυτό ξέρεις τι συμβαίνει βέβαια <Λεσίλου> Εμείς τσαμπουνάμε στον τείχο λέμε ή τα εκατομμύρια των Παλαμακιστών, των Σαμαραβενιζελοκουρέλιδων και Ελιών και λοιπόν και τα λοιπά και τα λιμάνια πανηγυρίζουν ακόμη γιατί κάποιος δικός τους είναι στην κυβέρνηση γιατί τέλος πάντων θα ξανανάψουν το πουρο στη Μύκονο παρόλα αυτά όμως, μαζί με αυτά η Τρόικα σου λέει πουλήστε, πουλήστε, ΔΕΗ, νερό, ΟΤΕ, λιμάνια καλά ΟΤΕ είναι το έτσι Telekom, συγγνώμη αεροδρόμια ακόμη και μετά το τέλος του υποτιθέμενου μνημονίου ό,τι δεν πουληθεί και δεν αποδίδει θα κλείσει θα το πουλήσετε αυτά λένε τα αφεντικά αυτά λένε τα αφεντικά you, my... <coughs> αυτά λένε τα αφεντικά μεγάλε και ενώ αυτή η μερίδα του λαού Συνεχίζει να σφάζεται Ο, ο σφάζεται καθημερινά <Τι> Τα πολυμένα καθάρματα των μέσων μαζικής εξαθλίωση Συνεχίζουν να τα παίρνουν χοντρά Για να παρουσιάσουν άλλη εικόνα Θα μου πεις ποιος φταίει τώρα Αυτός ο ένας, ο δύο, η πέντε, η δέκα, η εκατό Που πληρώνονται αδρά να παρουσιάζουν την εικόνα Ή εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι κάθονται σαν χάπατα και τους κοιτάνε και τους πιστεύουν και υπάρχει και ο αντίλογος δεν έχει τι άλλο να κάνει ο κόσμος ωραία δεν έχει τι άλλο και τα βλέπει, τα... Τους βλέπει. είναι ανάγκη να καταπίνει και ό,τι του λένε oh. δηλαδή κάτι ρε μεγάλε παντού υπάρχει μια δικαιολογία παντού υπάρχουν υποχρε... πως το λένε υπάρχουν ε ευθύνε τους άλλου και όχι υποχρεώσεις δικέ μας για να κουνήσουμε λίγο την κεφάλα μας να τελειώνουμε Τι μα είπε ένα Βραζιλιάνο εκπρόσωπο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου ότι η Τρόικα θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα από το εξωτερικό. Έλα, ρε. Ρε, ρε Βραζιλιάνο. Ρε Βραζιλιάνο. <Τι> ε, δεν βλέπουμε, λέει, πώ ε, θα βγει η Ελλάδα την παγίδα που έχει πέσει. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να βρει, Βραζιλιάνο μου. Αλλά τώρα μα λε ότι η Τρόικα θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα από το εξωτερικό. Τώρα την κυβερνάνε την Ελλάδα από το εξωτερικό, ρε Βραζιλιάνο. Αλλά θα μου πει με ροκάματο εσύ κάτι πρέπει να. Να πεις Ε λοιπόν Ελληνί μου Να σας ενημερώσουμε Ότι με στην πλέρια ευτυχία Την οποία ζούμε Έφτασαν τα πρώτα ειδοποιητήρια Κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων Από το κέντρο ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Και από τον ΟΑΕ Σε ποιους Σε αυτούς που χρωστάνε τις ασφαλιστικές τους ασ, α, Εισφορές Αυτό αφορά 390.000 ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν κάνει ρύθμιση χρεών Εντάξει, καλά μέχρι εδώ Για τα χρέη στο Ίκα έχουν γίνει 670 κατασχέσεις ακίνητης περιουσίας Και 4.000 κατασχέσεις κινητής περιουσίας <Τι> Αυτά συμβαίνουν με την πλέρια ευτυχία όπου η Ελλάδα αλλάζει Η Ελλάδα αναγεννάται Η Ελλάδα περνάει σε νέα στρατόσφαιρα ευτυχίας 390.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και τώρα το ερώτημα είναι ένα 390.000 400.000 πες πόσοι ψήφοι είναι αυτοί πόσοι ψήφοι είναι αυτοί δηλαδή μεγάλε κάπου ζουρλένεσαι με τα νούμερα 1,5 εκατομμύριο άνεργοι από τον ιδιωτικό τομέα 400.000 ελεύθεροι επαγγελματίες με προβλήματα κατασχεμένοι, αυτοκτονημένοι όλα τα άλλα και πήγαν αυτοί τώρα όλοι μαζί Πήγαν και δώσανε 8% στην ελιά του Σιμίτη και του Βενιζέλου, στο ποτάμι, ψήφισαν και ποτάμι. Κατάλαβε, Στου Σαμαρολό. Καλά, το μόνο μεταφερθήκαν από τον κουρέλα στο ποτάμι, αλλά εντάξει, τον έρμο τον κουρέλα τον πετάξαν στον κεάδα. Μη στεναχωριέσαι, όταν θα σε χρειαστούν θα σε φωνάξουν πάλι κουρέλα μου Ψαριανέ μου και όλοι οι άλλοι βολεμένοι. Αυτοί λοιπόν όλοι οι άνθρωποι Πήγανε να λύσουν το πρόβλημά του το δημοκρατικό δικαίωμα Με την ψήφο Γέλασε Εντάξει εγώ ούτε με γαργάλιμα δεν μπορώ να γελάσω σε αυτή την περίπτωση Ανακάμψαμε ανακάμψαμε Παπα Τι έγινε με την ανάκαμψη Έχουμε πτώση βιομηχανικής παραγωγής Σύμφωνα με την ελληνική στατιστική υπηρεσία Ρε μεγάλε Για ποια βιομηχανική παραγωγή να μιλήσουμε τώρα Έχουμε λέει μείωση βιομηχανικής παραγωγής Ποια, ποια, ένα πίσω απ' τ' άλλο δεν έκλειναν τα, τα αυτοί Η ο, ολίγη βιομηχανία η οποία είχαμε στην Ελλάδα Θυμάσαι τι λέγαμε για τις χαλιβουργικές, για το ένα, το άλλο Πώς να μην έχει μείωση ρε μεγάλες; πώς να μην έχει μείωση Τι ήθελες να έχει, ανάκαμψη right. Ανάκαμψη έχουν τα πεντάμινα, τα πακέτα, τα πακετούμια τα οποία έρχονται yeah. Και έχει απόλυτο δίκιο ο Πάγκαλος. Ακόμη μαζί τα τρώμε πλην μαλάκιδων Το συμπληρώνουμε εμείς αυτό. Έτσι αποκαλούν τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ήθελαν να βάλουν το χέρι στο μέλι. Οπότε λοιπόν Έλληνί μου έχουμε τώρα τι έχουμε. α έχουμε δημόσια έργα. Επιδοτούμε βιομηχάνους μετάλλου για παραγωγή. Πρόσεξε για τα δημόσια έργα. Και τι κάνουν αυτοί, εισάγουν τα υλικά από την Ιταλία Έλα, από πού ήθελαν να τα πάρουν τα υλικά <Το> Τα υλικά αυτά βέβαια ε, Να σε ενημερώσουμε Σύμφωνα με έρευνα Δεν πληρούν Τις προδιαγραφές Ασφαλείας <Το> Εισάγουν χάλιβα Από την Ιταλία μεγάλε Είναι ακατάλληλα τα υλικά Την ώρα που οι ελληνικές χαλιβουργίες Αντιμετωπίζουν πρόβλημα όπως είπαμε Πάνε κλείνουν η μία μετά την άλλη και ενώ τα παίρνουν τα λεφτά από, από τους υπαλλήλου τους, υπουργού και τα λιμάν και τα λιμάν, τα γράφουν όλα στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Είναι προκλητικό, είναι αήθες. Παρακαλώ. Αναφέρθηκε στι συγκεκριμένε συντεχνίε, μου λέει εδώ ένα φίλο ο Πάγκαλο, ακόμη και όταν τοπεί αυτό το πράγμα. Και σήμερα αναφέρεται στι ίδιε συντεχνίε. Σε αυτέ αναφερόμαστε και εμεί από την εποχή του Σιμίτη, που μιλάμε για πω πασοκολισταρχία. Σε αυτές ακριβώς από την εποχή του Σιμίτη το φωνάζουμε Δηλαδή όταν ο Πάγγελος συμμετείχε στην πασοκολυσταρχία Από την εποχή εκείνη το λέμε Για το τι φάγανε, τι ήπιανε τι, το, τι... Και σήμερα ακόμη για το τι τρώνε, πίνουνε και γλεντάνε Εις των θανάτων Ελλήνων Λοιπόν είναι ανήθικο, είναι... θα μου πει, ε, Είναι ανήθικο, είναι άτιμο να παίρνει τα λεφτά του ελληνικού λαού για να του κάνει έργα και αντί να στηρίζει τον εργάτη τον Έλληνα στην ελληνική χαλιβουργία, να φέρνει χάλιβα από την Ιταλία, ο οποίο δεν πληρεί τι προδιαγραφέ ασφαλεία, οι οποίε έχουν μπει πάντων για να έχει και μια ασφάλεια το πόπολο, διότι τα έργα είναι δημόσια. Τα αρμόδια υπουργεία να παρέμβουν. Ποιο να παρέμβει, Ο υπαλληλάκο υπουργό του επιχειρηματία που τον έχει εκεί του εργολάβου. Ποιος να παρέμβει που μεγάλε Ποιος ακριβώς Διότι αγαπημένη μου Έλληνοι Πια δεν είναι Δεν είναι Αυτό που μας δέρνει ο οικονομικός Αναλφαβητισμός Και λέμε την παπαριά μας όλη μαζί Για το χάλι που μας έχει βρει Δεν είναι ε, ο, ο πατριωτικός Αναλφαβητισμός Όπου αποκαλούμε την Ελλάδα ε, Γεωσύστημα και τα λιμπάν και τα λιμπάν. Είναι ο αναλφαβετισμός που μας δέρνει στην ηθική πια Η ηθική είναι μια άγνωστη ε, λέξη Μια άγνωστη πτυχή της καθημερινότητας στην Ελλάδα Είναι μια, ένα άγνωστο πράγμα πια Είμαστε ηθικά αναλφάβητοι και αυτό τα λέει όλα Τέλος, okay. γι' αυτό τα βλέπουμε Γι' αυτό όλα αυτά Φτάνουμε στο σημείο να τα υποστούμε, <Τι> Για αυτό θα γίνουν και χειρότερα. <Τι> Φτάνουμε στο σημείο λοιπόν, Ελληνίμου, να έχουμε 160.000 οικογένειες οι οποίες λέει συμμετείχαν στο πρόγραμμα δωρεάν <κυκλίως> σύντησης για το 2013. Σε ρωτάω τώρα, αυτοί οι άνθρωποι τώρα πήγαν και ψηφίσαν αυτούς που τους στερήσαν το φαΐ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν γίνονται, θα γίνονται μόνο στη, σε αυτό το, στο γεωσύστημα που αποκαλείται η Ελλάδα, όπως μας είπε ο Τσίριζας. Ξεπερνούν τις 160.000 οι οικογένειε που το 2013 ήταν στο πρόγραμμα «Δωρεάν διανομής τροφίμων». Και το ερώτημα τώρα είναι το εξή. Αυτές οι 160.000 οικογένειες... Αυτές οι 160.000 οικογένειες Πήγαν για την τοπική αυτοδιοίκηση Για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση Πώς τη λένε Για την κεντρική πολιτική σκηνή Και ψηφίσανε αυτούς που τους φέραν στην ίδια μοίρα Ερώτημα Λιθίων είναι αυτό Here, Αν μπορεί κανείς να μας απαντήσει εδώ η μισθή slow, like got... you, you... Δηλαδή για να καταλάβεις το πανηγύρι Το τι φάγανε τώρα και οι μέτεροι που μοίραζαν Ας πούμε 400.000 κιλά ζυμαρικά στην Αθήνα, 92 κιλά φέτα, 170.000 λίτρα ελαιόλαδο. καταλαβαίνει ότι εκεί πέσαν άγριες μίζες για να το, παίξουν, να το παίζουν αυτοί οι φιλάνθρωποι και δωρεάν σίτηση. Αλλά είπαμε από τη στιγμή που σε μια κοινωνία είναι αναγκαία η φιλανθρωπία, η κοινωνία έχει αυτοδιαλυθεί. Δεν υφίσταται κοινωνία, διότι όσο υπάρχει φιλάνθρωπος είναι τελειωμένος ο, ο άνθρωπος. Όσο υπάρχει συνάνθρωπος, υπάρχει μια ελπίδα το δίποδο να, να βάλει μπροστά τη λογική του. You is, you got... Χέστε μας λοιπόν με τη φιλανθρωπία σας από όπου και αν προέρχεται. Η φιλανθρωπία είναι ο φρουρός του αλήτη, ο φρουρός του καταπιεστή, ο φρουρός αυτού που ξεζουμίζει <ΣΣ> την υπεραξία οποιασδήποτε εργασίας. Αυτό είναι η φιλανθρωπία και τίποτε άλλο Ή μεν να, να χορτάσεις το στομαχάκι σου τώρα που σε μην πάρει κανένα χατζάρι και σφάξεις τον από πάνω Ή δε, να εξασφαλίσεις ε, την ε, πρώτη, τρα, πρώτη τραπέζι πίστα στον Παράδεισο his... Και σε ρωτάω τώρα εσένα πεινασμένε μου που θα εξασφαλίσεις πρώτο τραπέζι πίστα στον Παράδεισο Αν στο διπλανό τραπέζι είναι και ο Στουρνάρας, που σε έσφαξε μαζί με το Χαρδούπαλο και όλα αυτά τα παιδιά θα περνάς καλά στον παράδεισο. Λέμε ρε παιδί μια ερώτηση: Κάνουμε μεταφυσικής Άσε σου λέω να. Άσε σου λέω. Δεν δυσαρεστήθηκαν οι Έλληνε παλαμακίζουν για την υπουργοποίηση του φασιστοειδούς Βορύδη αλλά εκείνοι οι οποίοι δυσαρεστήθηκαν είναι η εβραϊκή κοινότητα τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης στο Ισραήλ ασχολήθηκαν με τον ανασχηματισμό ε, φυσικά διότι πάντα α, μεγάλε ξεχνά κάτι βασικό το οποίο σου έχουμε πει εδώ και μίνες πέρσι, πρόπερσι τη συμφωνία G2G η οποία είναι υπογεγραμμένη μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ με, να το παραλάβουμε δεν μπορεί να γίνει τίποτα στην Ελλάδα ούτε να πετάξει μίγα κουνούπι Χωρίς να ενημερωθούν Οι, αρ, οι αντίστοιχη ε, αρμόδιοι υπουργοί η φυπουργή και τα λυμάν ε, του Ισραήλ. Αυτό το ξεχνάς Οπότε λοιπόν είναι δυσαρεστημένοι Δεν μπορούν ε, μάλλον οι Εβραίοι τώρα να έχουν την ίδια γλώσσα με το βορίδη. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, λε και ο Βορίδη θα του έκανε τάτσιλικ του Εβραίου. Yeah. Αλλά είπαμε ότι πρέπει να γλιστράμε στον ταραμά και σε μια κόντρα. Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Πάοκ Άρη Λοιπόν, γεια σου Θεοδοσία στη Θεσσαλονίκη Να γλιστράμε και σε μια κόντρα ε, βορίδι Εβραίων Φασιστών δηλαδή Εβραίων Και όλα αυτά τα πράγματα Να συντηρούν τους εξουσιαστές Και να σορεύουν πλούτο Οι εξουσιαστές Σιγά τώρα μη Ο βορίδης ε, Κάνει κάτι το οποίο δεν ε, Θα είναι σύμφωνο με, τη, με την θέληση των φίλων μας εβραίων <Τι> Αχ καλέ σήμερα θα γίνει της πιπίτσα στο κυγκλίδο <Τι> Θα γίνουν όλες οι πιπιτσοπαρθένες, θα μαζοφτούνε, Θα κάνουν συναυλίες πιοτικές. <Τι> έχουμε εθνική εορτή, έχουμε ένα χρόνο χωρίς σερτ <Τι> Έχουμε δάκρυα, θα γίνουν εκδηλώσεις Συναυλίες πιοτικές θα μαζοχτούνε όλες οι ενετριωπές και θα γίνει αχαχαχαχαχαχαχα oh! <laughs> oh! θα μπουνε και κούλμαν να πάνε να κάνουν στις συναυλίες τις πιοτικές από τις μακρινές περιοχές του Ελάντα, <laughs> το του γεωσύστηματος. <sp dest that> <laughs> <smellan> <laughs> <tiếp gente> Μου λέει ένας φίλος εδώ Πρέπει να μαζοχτούμε λέει όλοι οι Έλληνες Ποιοι οι Σφαγμένοι να αυτοχαρακτηριστούμε Μειονότητα για να έχουμε δικαιώματα Στην ίδια την Ελλάδα <Ρι> Δεν έχεις άδικο Αλλά δικαιώματα από ό,τι βλέπεις Στην Ελλάδα ο κομματάρχης στο χωριό ο οποίος βασιλεύει Ακόμη τα έχει Το κομματόσκυλο ο γλίφτης Τα έχει ο... Αυτοί τα έχουν τα δικαιώματα ο αυτός που έχει μέσον γιατί έχει τη δύναμη στα χέρια του τα έχει Οπότε πόσοι Αυτές οι 200-300 χιλιάδες που είναι στη σφαγή καθημερινά Να μαζευτούν και να αυτοανακηρυχθούν μειονότητα Μπας και αποκτήσουν δικαιώματα Και ασχοληθεί μαζί τους καμιά επίσημη Ελλάδα Κανένα διεθνές ξέρω εγώ ανθρωπιστικό κίνημα Και Ταλιμπάν και Ταλιμπάν. Έχεις απόλυτο δίκιο φίλε μου δυστυχώ όμως φάει και εσύ δίκιο Όπω τρώνε και άλλοι την κοινωνική δικαιοσύνη που πρεσβεύουν χρόνια στο μυαλό του και αγωνίζονται με, κα, με κάθε τρόπο για αυτήν. Λυπό Αυτά είναι τα ωραία που συμβαίνουν. Και ε, να μα πάρετε τηλέφωνο, μα πείτε να βάλετε πούλμαν για καμιά ποιοτική συναυλία. Ορίστε, βγήκα στον αέρα. Αχά. Αχα. Ποιο. Φίλος, το <Το Αυτό, <Το> και από ό,τι με ένας ένα φίλο τηλεγραφτή, στα τελειώματα τη εκπομπή, στα τελειώματα τη εκπομπή, ε, βγήκαμε και στον αέρα. Βγήκαμε, είμαστε και στον αέρα. Εντάξει, εντάξει, δεν έχει σημασία, είμαστε στον αέρα. Ορίστε παρακαλώ. <Το> Έλα. Ναι, ναι, ναι, μόλι μου το είπαν, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Say... Κι άλλος φίλος μου είπε: Είμαστε στον Άρα. Επανήλθαμε. Κάτι έγιναν τα μαγικά εκείνα. Πούμε, κάτι έγιναν. Τι λέγαμε λοιπόν, Ελληνάρα. Μου είπαμε πολλά και διάφορα σήμερα. Το τελευταίο λοιπόν είναι ότι θα πάνε για ποιοτικέ συναυλίες. Οι Τσιριζέοι έχουν ε, μαύρη επέτειο σήμερα από το κλείσιμο τη ΕΡΤ. Και η μεγάλη κουβέντα που μα είπε ο, ο φίλος εδώ ότι για να επιζήσουν η μερίδα Ελλήνων Πρέπει να αυτοανακηρυχθεί μιονότητα Μάλιστα <Και>, και έχει και απόλυτο δίκιο ο φίλος Τη Θα αναβάλω ένα τελευταίο τρακουδάκι να ακούσουμε να κλείσουμε την εκπομπή, αλλά λόγω των προβλημάτων. Επειδή ένας φίλος μου ζήτησε ένα τραγούδι σπάνιο το οποίο διαθέτω με το Στελάρα και δεν το βρίσκω αυτή τη στιγμή, θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι με το Στελάρα πολύ ωραίο και θα επανέλθουμε να κλείσουμε. Ελάτε, ανοίξτε τώρα και τα ραδιοφωνά και να τα ακούσουμε παρέα όλοι μαζί. Τα σπίτια μες στο χιόνι, καρδούλα μου Στο κάτω δρόμο του χωριού, καρδούλα μου Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου Ό, το σαν το, να, το, ναι, α, μου. Μάννα, σεξ, σεξ, λυρίσσα, ναι. Α, πονέ, Υπότιτλοι καρδούλα μου τον άλλων τον συλλάβανε καρδούλα μου γιατί ήταν γιος του Αντώνη, Αντώνη μου γιατί ήταν γιος του Αντώνη, Αντώνη μου σε σε κλ Τα... Στέλιος καζατζίδης Λοιπόν <κυρίζει> Ελληνί μου Αυτά για σήμερα ε, Ο καναλάρχης Τρέχει πάνω στα όρια εκεί για την κεραία Οπότε δεν ξέρω τι ώρα ακριβώς Θα επιστρέψει Μια σκήνει και ο αέρας αυτή τη στιγμή ενέργεια Μίνετε συντονισμένοι Ακούστε κάνα τραγουδάκι μέχρι να... Εμεί να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ε, υπομονή να μα ακούτε και μέσω ιερού Ιντερνεδίου. Πολλού χαιρετισμού όλου του φίλου στην Κατερίνη στείλτε μα καμιαντουλούμπα, παιδιά. Στη Θεσσαλονίκη, στην Αγγλία, στη Βιβύη, στου φίλου όλου που ακούνε μέσω ιερού Ιντερνεδίου, αλλά και στου άλλου που ακούνε μέσω αέριδων. Kind of a... Ευχαριστούμε λοιπόν για την υπομονή, ευχαριστούμε και τι παρατηρήσει. Ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντε πολύ καλά. Γεια και 101,5 FM Stair